Ποιο από τα 101 πέφτουν στέλνο. Μιλάτε κυρίε Η, η κύριοι, ωραία εκπομπή έχω. Ειδήσει έχω, σχόλια έχω, τραγούδια έχω. Χειράστε κυρίε και τώρα και στην πόλη σας η καλύτερη εκπομπή. Άρες τον τύχο και δεν θα χάσει. Καθαρίζω υπόγεια, καθαρίζω ανώγεια. Τι κόμματα καθαρίζω κυρία μου. Στον τείχο, τώρα και στη γειτονιά σας, πειράστη κυρίες και κύριοι, στρατιού έχουν, ίντερνετ έχουν, σιτελέφωνο έχουν, ένα κερό εκπομπή, δώρο ένα κερό κρυμίδια. Στον τείχο, η καλύτερη εκπομπή της ανθρωπότητας. Ο Καρολίνα Τζαμπάρα. Ο Καρολίνα Τζαμπάρα. Απίστευτο αυτό το ταράφι των Χαϊντούξ σε... σε όλα τα τραγούδια Αλλά σε αυτό ειδικά Σε καθηλώνουν. <laughs> Κυρίες μου και κύριοι Καλή σα ημέρα καλώ ήρθατε στον τοίχο Καλώ ήρθατε λοιπόν στον τοίχο Είμαστε εδώ και σήμερα ε, Για να κάνουμε παρέα καμιά ώριτσα. Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου 2 2681-4060 Για να μα κάνετε τι δικέ σα παρατηρήσει να μα πείτε τη γνώμη σα. Καλημέρα σε όλου του φίλου που μα κάνουν την τιμή να αναμεταδίδουν, μα κάνουν την τιμή να ακούνε και από αέρο-αέρο αλλά και μέσω ιερού από την Λαξανδρούπολη, την Καβάλα, τη Δράμα, την Κομοτινή, την Θεσσαλονίκη, την Νάουσα, τη Βέρια, την Πτολεμαϊδα Πτωλεμαίδα. σου... Κυρίες μου και κύριοι καλημέρα στους φίλους Στην uh, Πελοπόννησο Στην Εμεα, Στην Κρήτη Στο Ρέθυμνο, Στην Καλαμάτα στο στη Μητυλίνη Στην Αθήνα στο Γκιζί, Ανογυψέλη Σε όλους τους φίλους Αλλά και σε αυτούς που είναι εκτός Ελλάδος συνδεδεμένοι Ευχαριστούμε Μεγάλη τιμή μας κάνετε Να ακούτε αυτή την εκπομπή Κυρίες μου και κύριοι θα σας ενημερώσουμε και προς το τέλος της εκπομπής αλλά να σας πούμε ότι αυτή είναι η τελευταία εκπομπή που ακούτε από αέρος αέρος του τοίχου από αέρος αέρος γιατί οι εκπομπές θα συνεχιστούν μέσω ιερού Ιντερνεδίου από το Radio Wall όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε και το email μου το ξέρετε αλλά και φόρμα επικοινωνίας υπάρχει στην εφημερίδα όπου μπορείτε να τη βρείτε, να τη βρείτε να μαρίζει... Κυρίες μου και κύριοι και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο να Θα τα πούμε ναι. και αναλυτικότερα προς το τέλος Η... Μετά τα χθεσινά Όποιος πιστεύει ακόμη ότι μπορεί να κάνει αυτή η χώρα Η αποκαλούμενη ακόμη χώρα ένα βήμα μπροστά Νομίζω ότι θα πλανά... Όχι απλώς πλανάτε πλάνε νικτράν Αλλά κάτι άλλο συμβαίνει Κάτι άλλο συμβαίνει διότι θα διαπιστώσατε ότι Για μία ακόμη φορά για το μοναδικό που είναι κανή Να κάνουν αυτοί που σε κυβερνάνε πια Καλά όταν ήταν στην αντιπολίτευση το έκαναν ανέξοδα αλλά τώρα το κάνουν με φοβερά έξοδα κυρία μου και κύριοι και δεν εννοούμε χρηματικά, εννοούμε ξεπουλήματος. Για το μοναδικό πράγμα που είναι ικανή είναι να κάνουν παχές δηλώσεις με πανό και επαναστατικές πράξεις του κόλλου ε, μπροστά στις ε, ε, κάμερες, πίσω από τις κάμερες και τα λιμάνια και τα λιμάνια. Πάντως, ε, ε, πραγματικά δηλαδή, όσοι από εσά. Πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει ένα χιλιοστό, ένα χιλιοστό μπροστά αυτή η χώρα, με αυτό το λαό, εντάξει μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, μην. αλλά και με αυτού του πολιτικούς που διαθέτει τα τελευταία 70 χρόνια, πραγματικά πλανάτε πλάνε νικτράν. Διότι κυρίες μου και κύριοι, θα αφήσουμε τη Σουργελιάδα, τα ψέματα του είναι καθημερινά, αλλά τώρα ένα άνθρωπος 40, 50, 60, 70 χρονών να σου λέει ότι άνοιξε ή έρθει και αποκαταστάθηκε η, η ενημέρωση λοιπόν η ενημέρωση, η πραγματική, πως την είπε πραγματική ενημέρωση ε, είναι πραγματικά ή θέλει με τον κόπανο στο κεφάλι μπάσκετ και συνέρθει ή θέλει άνοιγμα η θηρίδα του για να δει το σδόε από πού τα παίρνει διότι να σου θυμίσω ότι η ίδια έρθ αντικειμενικά σε ενημέρωνε την εποχή του Παπαδόπουλου, την εποχή του Καραμανλέα του Πρώτου, γιατί έχουμε δυναστεία. Την εποχή του Ανδρέα, την εποχή του, ε, τι είχαμε μετά τον, του Σιμίτη, του Γεωργίου Παπανδρέου, του Βου. δυναστία δυναστεία του Καραμαλέα του Βου. Όλων, όλων. Αυτή η Αυτή είναι η ίδια ΕΡΤ, την οποία πληρώνουμε από το πετσί μα χρόνια τώρα. Και το τι, τι γινόταν και το τι θα γίνει εκεί μέσα πάλι, μα γι' αυτό την ανοίξανε εξάλλου, okay. είναι γνωστό τη σπάση. Εκείνοι που δεν θέλουν να το δουν μόνο είναι οι οπαδοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν ροζ κουρτίνα μπροστά στα μάτια τους. Πριν είχαν πράση. Πιο πριν είχαν γαλαζομαύρι. Πιο πιο πριν είχαν μπιτ για μπιτ Είναι πραγματικά... Αυτό που σου προκαλούσε όλη αυτή η εικόνα χθε κυρία μου και κυρία μου Είναι κλαυσίγελος <Κι> Τίποτε άλλο <Κι> Κλαυσίγελος δηλαδή, δηλαδή Ήθελες να γελάσεις Με όλη αυτή τη σουργελιάδα ε, Παλαμακιστών Και ε, Εκφωνούντων λόγους Στα μικρόφωνα <Κι> Αλλά δεν σ' άφηνε η πίκρα Δεν σ' άφηνε η πίκρα για το μέλλον αυτού του τόπου <Κι> Δεν σ' άφηνε η πίκρα Για, το, για την βάναυση Δολοφονία του πολιτισμού Δεν σ' άφηνε η πίκρα Για το ότι αυτή η χώρα δεν έχει όχι απλώς αύριο Δεν έχει επόμενο δευτερόλεπτο Με Κυρία μου και κυρία μου Αλλά συγνώμη που θα το πω και με εσά. Βίπα γαθάτα Κυρία μου και κυρία μου Και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Αίτε το σπρώξαμε κι αυτό Άνοιξε η ΕΡΤ ε, Όταν είχε κλείσει η ΕΡΤ Την είχε κλείσει ο Σαμαροβενιζελοκουρέλας Αν θυμόσαστε ε, Πάνω στα λόγια του Πρωθυπουργεύοντος τότε Σαμαρά Που είπε ότι κλείσαμε ένα άντρο Πως το έλεγε εκεί Ακολασίας δεν, Όχι για παρτούζε, Αν και από αυτές γινόταν Λοιπόν Σπατάλης ε, ε, κλπ Του είχαμε πει το εξής γιατί την κλείνει, Γιατί δεν βουτάς όλους αυτούς Οι οποίοι κάναν όλα αυτά τα πράγματα Να τους δικάσεις Να τους στείλει ισόβια Να τους δημεύσεις τις περιουσίες Και να κάνεις αυτά τα πράγματα Τόσο απλά Γιατί δηλαδή Έπρεπε να γίνει όλο αυτό το πράγμα Τελικά κυρίες μου και κύριοι Θα ήθελα να μαζευτούν Όλοι όσοι βρήκαν μεροκάματο χθε, Όσοι έκανε ένα μεροκάματο χθε Να κάνουμε μια συναυλία Και εμείς να χορέψουμε, να έρθουν οι υπουργοί και ο προθυπουργός, να κάνουν δηλώσεις διότι βρήκαμε μεροκάματο δεν ξέρω τι μεροκάματο είναι αυτό είσαι οικοδόμος, είσαι υπάλληλος ιδιωτικός, είσαι μικροβιοτέχνης είσαι τέλος πάντων κάτι που βρήκες μεροκάματο έλα να κάνουμε να κάνουμε μια συμφωνία να έρθει η συμφωνική ορχήστρα να μας παίξει τα τρία της Να έρθει ο Πρωθυπουργός Αλαμπρατσέτα με τον Ταγματάρχη Να μας κάνει δηλώσεις Να έρθουν όλοι αυτοί Τους οποίους ψήφισες εξάλλου Να μας κεράσουν κουρκουμπίνια Δάλαβες α, φίλε Ότι δεν είσαι απλός κοιμάς πια <Κι> Έχεις περάσει το στάδιο του κοιμά <Κι> Αυτή η εκτρή εικόνα λοιπόν χθες Είναι η πραγματικότητα και όποιο πιστεύει ότι αυτή η χώρα, η αποκαλούμενη ακόμη χώρα, μπορεί να κάνει ένα χιλιοστό βήμα μπροστά, ε, πλανάτε πλάνι νικτράν. Αν δεν πλανάτε πλάνι νικτράν, όπως είπαμε, κάτι άλλο θέλει, έχει μέσα στον εγκέφαλό του. Κατάλαβες φίλε, κατάλαβα να λες. Η γεγονός είναι πάντως, κυρία μου και κυρία μου, ότι η Μαρία Τσολακίδη έχει ένα εκπληκτικό, μια εκπληκτική ανάλυση, ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ στον τοίχο, το πως οι, ε, οι θεσμοί διαπραγματεύονται μόνοι του. Οι θεσμοί διαπραγματεύονται μόνοι του. Πως ο Τσίπρας, ο Πρωθυπουργεύων Έπαρχος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα Δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μαγνητοφωνάκι Του Γιούγκερ Το οποίο πήγαινε έρχεται Όπως πήγε και ήρθε χτες στις Βρυξέλλες Και δεν πήγε καν σπίτι του να δει τα παιδιά του Πήγε κατευθείαν στην ΕΡΤ Να πανηγυρίσει με το λαό είναι ο λαό. Ο λαό είναι αυτός. Ο ασθενής στο υποκράτιο δεν είναι λαός. Ο καρκινοπαθής που δεν έχει φάρμακα δεν είναι λαός. Το παιδί που δεν έχει σχολείο δεν είναι λαός. Ο οικοδόμος δεν είναι λαός. Η ναυπηγοεπισκευαστική δεν είναι λαός. Παρακαλώ. Δεν υπάρχει. Θα τους διορίσουμε. Σωστά, σωστά. σωστά. <laughs> ναι, μπράβο, στο κενό, Δέκα <laughs> <laughs> <laughs> yeah. βήματα μπροστά θα κάνουμε, μου λέει ο αλλά είναι αέρα, είναι το κενό. Δέκα σου λέω, προχωράμε στη. Μπήκαμε στον 25ο αιώνα. Μα έχει επίδειξε 5-6 αιώνε ο Τσίπρα. Είναι αιωνε ο τσιπρας προχωρημένη η Σεριζέη. <laughs> Κυρία μου και κύριε μου, εκείνο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή πέρα από την κοροϊδία την οποία υφιστάμεθα με τις δίθεν διαπραγματεύσεις και τις δίθεν αλλαγές πορείας του Βαρουφάκη και του Λαφαζάνη και όλη αυτή την κατάσταση είναι το ότι απεργάζονται την ε, επόμενη πολύ γρήγορη διακυβέρνησή σου τα σχήματα τα οποία θα πρέπει να σε κρατάνε ε, στην άκρη εκεί πειθαρχημένο αν και από ό,τι Διαπιστώνεις κι εσύ, εδώ και πέντε χρόνια δεν χρειάζονται σχήματα. Δεν δε, δε, δε γίνεται δε τίποτε. Απλά όμω, αυτή τη στιγμή η, τα αφεντικά, Μέρκελ, Γιούγκερ, Σόιμπλε και η Ευρώπη γενικώ, απεργάζονται το επόμενο κυβερνητικό σχήμα. Και αυτά που ακούστηκε ότι ο Βαρουφάκη άλλαξε γραμμή, ο Λαφαζάνης κάνει αντιπολίτευση και η Βασίλου έφτιαξε κολοκυθόπτα. Ναι, αυτά είναι. Ξέρεις για κατανάλωση που δυστυχώς, δυστυχώς δεν μπορεί να καταναλώσει ο έχων σοβαρό πρόβλημα άνεργος, ο έχων σοβαρό πρόβλημα υγείας ασθενής και ο άνθρωπος ο οποίος ο, οδηγήθηκε μάλλον στον κεάδα, οδηγήθηκε στη σφαγή. Αυτά τα καταπίνουν βολεμένοι οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει από που πληρώνονται. Δεν του ενδιαφέρει. Θε, θεωρούν ότι το δάνειο που του πληρώνει το γερμανικό είναι λεφτά να είναι. Γι' αυτό πανηγυρίζουν. ακριβώς γι' αυτό πανηγυρίζουν. Βέβαια, ενημερωτικά να σας πούμε ότι το διεθνές Ταμείο, δώστε λίγο βάση στα σημειολογικά, αποχώρησε από το Brussels Group γιατί λέει ότι οι δανειστέ πολι... συζητούν πολιτική λύση και όχι τεχνοκρατική. Κατάλαβε, το θέμα των συντάξεων και η μισθή του δημοσίου είναι αυτό που καίει και όχι ο ΦΠΑ του Βαρουφάκη Λοιπόν, δεν ξέρω αν το. το πήρατε χαμπάρι τώρα το παιχνίδι που σα κάνουν με το ΦΠΑ. Οι Έλληνε παίρνουν σύνταξη, λέει, πολύ λιγότερα από του Γερμανού και την παίρνουν 6 χρόνια νωρίτερα. Ε, σύνταξη, ναι, όχι, κάπω. είπε ο εκπρόσωπο του ΔΕΝΤΟ. Τέλο πάντων, τέτοιε παπαριέ, Ακούς καθημερινά, ακού κάθε ώρα. Παπαριέ οι οποίε δεν έπρεπε να σε ενδιαφέρουν. Το μόνο το οποίο έπρεπε να ενδιαφέρει είναι η προσπάθεια για την ευημερία αυτή τη χώρα. Για τη λειτουργία αυτή τη χώρα. Για την κοινωνική δικαιοσύνη αυτή τη χώρα. Για το αν έχουν μεροκάματα οι άνθρωποι τη χώρα. Αν έχουν δουλειέ οι άνθρωποι τη χώρα. Αν έχουν συντάξει, αν έχουν υγεία, αν έχουν παιδεία. Καλά, και τον πολιτισμό, Άστων, τον πήρε στα χέρια του Τσακνή και ο Ταγματάρχη τώρα. Ω τώρα θα δει. Θα φά καλά πολιτισμό. Όπω έτρωγε πάντα δηλαδή. Κατάλαβε. Λοιπόν, αυτά έπρεπε. Και να μην ακούμε την παπαριά κάθε μέρα του Γουζομπλούμ, του Κρουκρού, του Σόιμπλε. Πώ διάλο του λένε. Έξι χρόνια τώρα δεν έχουμε με τι άλλο να ασχοληθούμε. Θα μου πεις τα προηγούμενα, Υπήρχε τίποτε να ασχοληθούμε. Όχι, δεν είπα εγώ ότι υπήρχε τίποτε να ασχοληθούμε. Σλάλο μου κάναμε να επιζήσουμε ανάμεσα στα λαμόγια. Διότι είχαν πληθεί, και είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. <Καιχε> Αλλά, κυρία μου και κυρία μου, δεν γίνεται να πιστεύει ότι έχει επόμενο δευτερόλεπτο με αυτή την κατάσταση. <Καιχε> και φυσικά στα δείχνουν κιόλα. Πέρα από τι ταλένες τα δείχνουν κιόλα. <Καιχε> <Καιχε> Κατάλαβες πρόσεξε, άλλαξε το μνημονιακό σκηνικό. Και όλοι σύσσωμη πολιτική χθες, μαζί με τον υπεύθυνο υποτίθεται των διαπραγματεύσεων και οικονομικών βαρουφάκη, χόρευαν με τους ερτιτζίδες. Χόρευαν, πήγαν, πήγαιναν οι χοροί εκεί και συναυλίες σύνεφο. Πραγματικά, πραγματικά, θα ήθελα να ξέρω τι γλένταγαν χθες και τι γιόρταζαν. Τι ακριβώς γλένταγαν και γιόρταζαν. Καλημέρα σας ακριβώς γλένταγαν και γιορταζαν ποια γιορτή, πια δημοκρατία. αυτή είναι η δημοκρατία τους μεγάλε <Κι> ναι πέρασε από εκεί όλο, ούλο ούλο το σύστημα το τωρινό σύστημα επί Σαμαροβενιζελοκουρέλιδων παίρναγαν οι προηγούμενοι επί Πασόκιος παίρναγαν καταλαβαίνει. είναι η ανεξάρτητη έρτα αυτή <Κι> το Βερολίνο πάντως σου λέει μεγάλε και σου διαμεινάει ότι θα διατηρηθεί το μνημόνιο 2 θα γίνει επιπλέον δανεισμός, πληρωμή υποχρεώσεων της Ελλάδας μέσω ομολόγων και τον 11 δις και όλες οι τέτοιες, αυτές οι παπαριές, στις οποίες δεν έδινε κανένας, μα κανένας σημασία χθες, όπως καλά και κάθε μέρα δεν δίνει, αλλά χθες είχαν τα γλέντια. Είχαν τα γλέντια. Θα κρατήσουν καμιά εβδομάδα τα γλέντια τώρα, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, μετά έχουμε την σχέστα, τα μπάνια του λαού... Και μετά από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα ξαναγίνει η Επανάσταση Βλέπουμε Να κρυώσει λίγο καιρό, καιρός Μην ξεσταθούν μη πολύ τα όπλα Και στραβώσουν οι κάνες Παρακαλώ Τι άλλο Τι άλλο Τι άλλο να δείξουν Τι άλλο Ποιο ρε, μα δεν συμφέρει βρε Αγάπη μου το Ποια δουλειά τους Η δουλειά τους είναι να υποστηρίζουν Ο άνθρωπο ναι, Ο άνθρωπος πραγματικά δεν είσαι καλά μεγάλη ε. Μου λέει Χτες μου λέει Έδειχναν τι αγώνα κάναν 2,5 Εκεί να γυρίσουν στη δουλειά τους αυτοί οι δημοσιογράφοι οι οποίοι πήραν και τι αποζημιώσει τους όταν διθεντάχα μου τους έδιωξαν δεν ασχολήθηκε κανένας να μας πει μια κουβέντα με τους αυτοκτονίες με, τις, με τον κόσμο που σφάζεται καν... μα δουλ... να κάνουν λέει τη δουλειά τους μα δουλειά τους δεν είναι αυτοί αγαπητέ μου δουλειά τους είναι να γλύφουν τον κάθε Τσίπρα, Παπαντρέου Καραμαλή την κάθε κυβέρνηση πάλι τα ίδια θα λέμε δηλαδή υπάρχει εγώ σου λέω πάρε τον πιο. Φανατικό Σεριζέο, τον πιο ακρεφνή. Πιστεύει ότι η ΕΡΤ κάνει ανεξάρτητη ή έκανε ποτέ ανεξάρτητη ενημέρωση. Δεν του βλέπει εκεί. Ανάλογα με το τι κουστούμι φοράνε, αλλάζουν και οι εκπομπέ, αλλάζουν και οι, δημοσιο... που οι αποκαλούμενοι δημοσιογράφοι, αρκεί να πέψουν τα μιστά Τι δεν περίμενε εσύ τώρα να, να βγουν να σου δείξουν ρεπορτάζ για το ότι πεινάει ο κόσμο, για το ότι δεν υπάρχουν δουλειέ, για το ότι κλείνουν καταστήματα και όλα αυτά τα πράγματα. Είσαι μπίτια μπίτ άρρωστος δηλαδή Α, πα, πα. Ο Βούτσις πάντως Ο Βούτσις Ο Βούτσις είναι όσα κιλά Είναι τόσο αριστερός είναι Είναι και όσο ύψος είναι τόσο αριστερός ακριβώς Προειδοποίησε τους δημάρχους και περιφερειάρχες Να συμμορφωθούν και να στείλουν τα θυποθυματικά Των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Στην τράπεζα της Ελλάδας Γιατί το δημόσιο και οι θέλουν χρήμα μεγάλε δεν πανηγυρίζει κανένας γι' αυτό Στήστε μια συναυλία Αν ναι. δεν κάνετε μια συναυλία γι' αυτό Τι, <Τι> έγινε η, η αποχώρηση του Σπυρόπουλου από το Ίκα <Τι> Πρέπει κάπως να Πολύ θα θέλαμε να κάνουμε Δεν έχουμε τη δυνατότητα από εδώ που είμαστε Ένα ρεπορτάζ Βαθύ ρεπορτάζ Γιατί έφυγε ο Σπυρόπουλος από το Ροβέρτο. Ας <Τι> <Τι> <Τι> Μιλάμε για σοσιαλιστή μέχρι κόκαλο Κόκαλο σου λέω Κόκαλο Και πήγε ο Θεωνά Και μας είπε ότι μας εγγυάται Και, τον, και για τον Ιούνιο τι συντάξεις του Ίκα Μας τσεγγείθηκε ο Θεωνά. Ε μεγάλε άμα στα εγγυάται ο Θεονάς Θες τώρα να πούμε Σε παρακαλώ Πολίνα Σε παρακαλώ Πολίνα Γεγονός πάντως είναι Ότι χθε, δεν πανηγύριζαν για τις ε, απαιτήσεις των θεσμών Για αύξηση εισφορών των συνταξιούχων Στον κλάδο υγείας Όχι Τι σημαίνει αυτό μεγάλε Ότι κάθε μήνα 45 ευρώ από τη σύνταξη Θα παρακρατούνται Το, το ακούσα αυτό Είδες κανέναν να πανηγυρίζει Άντε συνταξιούχοι βγείτε και κάντε μια συναυλία να πούμε. Σας φέρω το Γιώργο Γκουμάγκα Να σας παίξει κλαρίνο Απ' τη χαρά σας Γιατί θα σας παρακρατούν 45 ευρώ το μήνα από τη σύνταξη, διότι το μέτρο θα φέρει ακόμη, θα γιωμίσει τα ταμεία των συμμάχων σου, τους λες και δανειστές, με 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Φουκάρι. Τόσα πολλά λεπτά μεγάλε. Μασκαρ, με μάνα, τελικα, βάλι, βάλι, ο Επίσης δεν είδαμε κανέναν αγρότη να πανηγυρίζει χθε εκτός και αν τις κάνετε σήμερα τους πανηγυρισμούς διότι 620.000 ακρότες και 200.000 πολίτες με γεωργικά εισοδήματα θα φορολογούνται ως επιχειρηματίες με 13% από το πρώτο ευρώ ακόμη κι αν με αποδεκτικά έχουν περισσότερα έξοδα από έσοδα δεν τους ενδιαφέρουν αυτά η ζημία είναι μη αποδεκτή κατάλαβες Μεγάλη δεν αποδέχεται τώρα η αριστερή κυβέρνηση ότι μπορεί να έχει ζημία εσύ Θέλει λεφτά για τους συμμάχους της Γι' αυτά δεν γίνεται κανένα πανηγύρι για το, ότι, για το ότι Αυτό το κράτος Πώς να το πεις Αυτή η διακυβέρνηση είναι, Έχει μεταβληθεί και αυτή σε, ένα, σε μια μηχανή παραγωγής φόρων Διότι έτσι διατάχθηκε Όπως και η προηγούμενη Από τους συμμάχους σου Δεν γίνεται κανένα πανηγύρι Βίδες τίποτα σύ μεγάλα κανένα πανηγύρι Όχι από το, α, λοιπόν, ως επιχειρηματίες λοιπόν με 13% ενδιαφέρει κανέναν αυτό όχι φυσικά. Παρακαλώ. Μουσική Μουσική Μουσική δεν και αυτή και αυτή και αυτή. Και αυτή. Ναι. Έλα. Είδες στην κανεί και αυτή, ναι και αυτή. Και αυτή τι άλλο κάνουν Παραγωγή φόρων. Δεν υπάρχει έμβριο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που να μην χρωστάει κάτι, να μην το έχουν αρπαγμένο από κάπου. Αυτή είναι η πολιτική. Αυτό είναι, αυτό είναι η Ενωμένη Ευρώπη, Μεγάλη. Και δυστυχώ αυτό είναι υποτακτικό λαό μαζί με υποτακτικούς κυβερνήτε. Διότι φαντάζεσαι χτε να κάναν συναυλία οι άστεγοι. Είναι κοντά στου 18.000 στην Αθήνα, μόνο στην Αττική. Κοντά στου 18.000. Όλα τι θα γινόταν εκεί πέρα να πούμε. Είχαν βγάλει ένα επίδομα για στέγαση που αφορούσε άστεγους και το πήραν 1.073 σε όλη την Ελλάδα. Στην Αττική μόνο φτάνουν κοντά στους 18.000. Τι έγινε, κανα πανηγύρι, καμιά συναυλία, κανα γλέντι με κρασιά, τίποτα. Με κρασά. Κανένα γλέντι. Όχι, ε. Δυστυχώς, ε. κυρία μου και κυρία μου, <Καιχα> αυτά συμβαίνουν και όπως σα είπα και στην αρχή ρίξτε μια ματιά εκεί για το, για το στήσιμο που έχουν κάνει με τις δίθεν διαπραγματεύσεις στο ρεπορτάζ τη Μαρίας της Ολακίδη για το ότι οι θεσμοί διαπραγματεύονται μόνοι τους και χρησιμοποιούν ως μαγνητοφωνάκι τον εκάστοτε εδώ πρωθυπουργέμοντα στην Ελλάδα αυτή την περίοδο την χάνει να είναι ο τσίπρα. Κυρία μου και κυριέ μου η συγκλονιστική μα μαρτυρία του Θεόδωρου Γιάνναρου, ο οποίο είναι διοικητή στο νοσοκομείο Ελπίση, λοιπόν, και αναρτήθηκε στη διαδικτυακή έκδοση τη κοριέρα κοριέρα και Λοιπόν, πραγματικά είναι η συγκλονιστική του δήλωση. Λοιπόν, ότι εξαφανίστηκε μια μεγάλη πόλη από το χάρτη και ο γιο μου λέει ήταν ένα από αυτού, 10.0 10 αυτοκτονίε. Το τελευταίο ήταν ο γιο μου. Είπε ο κύριος Γιάννερο. Λοιπόν από την αρχή της κρίσης με στοιχεία έχασαν τη ζωή τους δέκα άτομα. Αυτοκτόνησαν. Είναι μια μεγάλη πόλη τονίζει ο άνθρωπος. Όχι ένα χωριουδάκι. Μια μεγάλη πόλη εξαφανίστηκε από το χάρτη. Ο γιος μου ήταν ένας από αυτούς. Δεν ξέρω... Με ποιο τρόπο κάποιο μπορεί να εξηγήσει αυτό που συνέβη Πολλά άτομα προσπάθησαν να αυτοκτονήσουν Αλλά τους έσωσαν Έχουμε και τους σωσμένους έτσι Ενώ 10.000 έχουν ήδη πεθάνει Τώρα οι τράπεζες άρχισαν να παίρνουν τα σπίτια μας Πόσους άλλους νεκρούς χρειάζονται για να καταλάβουν Συνεχίζει ο κύριο Γιάννερο, Λοιπόν αναφερόμενο στα χρέη το... των πολιτών για αυτή την πραγματικότητα γλιντάτε Για αυτή την πραγματικότητα πανηγυρίζετε Λέω τώρα να πούμε Απολύθηκε ο γιος του κυρίου Γιάννερου στις 22 Μαΐου Λοιπόν 26 χρονών και από την απελπισία του πήδηξε στις γραμμές του μετρό 26 χρονών παλικάρι Και σας λέμε καθημερινά ότι Μαθαίνουμε για τις αυτοκτονίες Γι' αυτό το λόγο γλεντάτε Απαντήστε μας ένας δε. Γι' αυτό γλεντάτε <Κι> Πόσο εύστοχα το έθεσε ο, ο πικραμένος αυτός πατέρας Χάθηκε μία μεγάλη πόλη Εστω και μία ζωή να χάνονταν Θα ήταν πολύ σοβαρό το θέμα Αλλά εδώ χάθηκε μία μεγάλη πόλη Αν βάλεις και αυτού οι οποίοι γλίτωσαν Και αυτούς που είναι σε κατάθλιψη Μιλάμε για πολύ πολύ πολύ μεγάλη πόλη και οι άλλοι κάθονται και γλιντάνε και πανηγυρίζουν και χορεύουν μεγάλε και χορεύουν αυτό δείχνει και την ποιότητα που έχουν ω άνθρωποι παρακαλώ έκαναν με, με τις Δέξ. <σμήθει> εντάξει δεν <σμήθει> ε, <αρέσει. σμήθει> ε, το δεν <σμήθει> ε, το πολύ έπιασα αλλά δεν πειράζει τώρα με, με ένα και τελευταία εκπομπή με ένα μυαλό μόνο καλοκαίρι δεν γίνεται τα πιάνω όλα έπιασαν και ζέσταση Λοιπόν, τι σου λέγα, λοιπόν, ναι αυτά που μεγάλες. μεγάλη, γι' αυτά, ε, γι' αυτά πανηγυρίζετε, γι' αυτά γλεντάτε, είναι, ή, αυτό είναι το ενδιαφέρον σας για τον συνάνθρωπο Βέβαια ο αναπληρωτής υπουργός υγείας ο Ξανθός, ναι είναι Ξανθός αυτός, παραδέχτηκε ότι το εσύ καταραίει τέλος πάπαλα Το καλοκαίρι θα είναι δύ δύσκολο, οδηγούμαστε σε ένα λειτουργικό blackout, σώπα μεγάλη εσύ δεν πήγε χθε και να γλεντήσει για το blackout, το λειτουργικό που θα έχει το εσύ το καλοκαίρι. <Συμφω> δεν πήγε να γλεντήσει για το ότι η ανεργία μ, μ, πρόσεξε με τα επίσημα στοιχεία παρακαλώ. 2.600. Ναι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, Χαίρετε, Ναι, ναι. Λοιπόν, λέει τώρα ο Τηλέα Εγώ λέει δεν είδα να κλείσει καμία ΕΡΤ. Όλα αυτά τα χρόνια, λέει, έβλεπα και ΕΡΤ και κανάλι τη Βουλή. Είναι άλλο αυτό, μην μπερδεύεσαι και έρτ ψηφιακή και έτσι κι αλλιώς και έτσι. Ε, ναι, ναι, κάνεις ένα λάθος. Αυτή ήταν Merit. Ήταν η έρθ του Σαμαρά. Τώρα έχουμε την κανονική έρθ, η οποία ε, αλλάζει και κάνει μια ερώτηση ο τηλεακροατής. Καλά λέει, 2.600 γιατροί δεν μπορεί να προσληφθούν και νοσοκόμες. Μπας και βοηθήσουν εμάς, λέει, και την κοινωνία. Τι να κάνω λέει, να βάλω υπόθετο ρεπορτάζ στον ποπό μου για να γίνω καλά. Και τι ρεπορτάζε, φτιαγμένα απ' την ΕΡΤ. Άκαλα. καλά. Πάντως, θα σε καλέσω να πανηγυρίσεις ακόμη μια φορά, διότι η ανεργία με τα επίσημα στοιχεία, πρόσεξε μεγάλη, όχι με τα ανεπίσημα, ανέβηκε το 215. Το πρώτο τρίμηνο μιλάμε, με επίσημα στοιχεία, το τονίζω, 27% λέει έφτασε. Λοιπόν, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ έχουμε 3,5 εκατομμύρια απασχολούμενος και 1,5,3 εκατομμύρια πλήρως ανέργους. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία, τα οποία φυσικά και δεν είναι αληθινά, είναι πολύ προς τα πάνω. Έχουμε πει και έχετε και εσείς ιδία αντίληψη, ανθρώπων οι οποίοι όχι απλά δεν βρίσκουν μεροκάματο αλλά και όταν βρίσκουν το ροκάματο το διαπραγματεύονται κάτω από το τραπέζι για μαύρο και αυτό το βλέπουν με το κιάλι αυτά, Γι' αυτά πανηγυρίζετε Γι' αυτά πανηγυρίζετε ή για τα 13,5 δις ευρώ που έχασε το Ίκα τα 5 μνημονιακά χρόνια από τα λουκέτα των επιχειρήσεων σας λέγαμε προχθές 60 επιχειρήσεις τη μέρα συνεχίζουν να κλείνουν επίσημα μιλάμε δεν μιλάμε για αυτέ οι οποίε ούτω ή αλέως έχουν λουκέτο ε, λόγω αναδουλειά. Έτσι, μιλάμε για επίσημα. Γι' αυτά πανηγυρίζετε Καμιά λέξη για το τι θα γίνει, για αυτά θα πείτε. Όχι ρε παιδί μου, χθε είχαμε συγκινήθηκε ο Ταγματάρχης που άνοιξε η ΕΡΤ. Μεγάλε. Μόνο και μόνο που έχει τον ταγματάρχη αυτή τη στιγμή αλαμπρατσέτα με τον Τζίπρα, καταλαβαίνει. Και εσύ δηλαδή, φαντάζομαι, ο ακρεφνή ότι κάτι δεν πάει καλά Φαντάζομαι ότι θα πανηγυρίζαν για έναν άλλο λόγο χθες Διότι με αριστερή κυβέρνηση υπογράφηκε το πρώτο έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Γιατί το λέω Γιατί δεν είναι εδώ ένας κρατικοδίαιτος ε, αγωνιστής και αυτός της Δημοκρατίας ο οποίος δεν πήγαινε ποτέ στη δουλειά του ήταν αγωνιστής της Δημοκρατίας διορισμένος φυσικά στο δημόσιο αλλά πάντα ήταν της τοπικής αυτοδιοίκησης και ήταν υπέρ του ΖΔΙΤ γιατί έτσι έλεγε τότε ο συνασπισμός ΖΔΙΤ. Λοιπόν, ήταν ναι, τότε ήταν και τώρα ακόμα με τον συνασπισμό είναι, με το... όχι, ξέχασα. ΣΥΡΙΖΑ ΖΔΙΤ λοιπόν για τη διαχείριση η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Φυσικά έδωσε το έργο στην εταιρεία Actor και η Lector. Mm -hmm. Σε ποιον. Mm -hmm. <laughs> <Ο> <laughs> actor, μου αρέσουν και τα ονόματα που βάζει ο Μπόμπολα. Mm -hmm. mm -hmm. Ο πώ το λέει ο Actor είναι. Mm -hmm. Όχι, δεν είναι το Μπόμπολα. Μπόμπολα είναι ο Actor. Mm -hmm. Κατάλαβε, ήταν πρόσεξε οι δηλώσει του Τσίπρα ότι όχι απλά θα υποφέρουν οι μεγάλε Θα του πατήκουμε στο, στο λαιμό, ανοχέ. Mm -hmm. Αυτά έλεγε ο Τσίπρα. Mm -hmm. Μεγάλε. Και όπως βλέπεις τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι, τι, Ο Αλέκτορ Και ο Ηλέκτορ Ανακαλώ και ο Σιλέκτορ φράγκα Όριστε Α είναι το Μπομπόλεως, του Μπομπόλεως Μπράβο Μπομπόλεως Ναι είναι του Μπομπόλεως Του Μπομπόλεως ο κυρίου Μπομπόλεο ήταν και ο Άκτορ και ο Ηλέκτορ. Και Lector Φράγκα πολλά. Τώρα μέχρι και καλά πάντα είχε κόμματα. Τώρα έχει επίσημο κόμμα στη Βουλή, ρε. Ποιο θα τον κουνήσει, Ποιο θα τον κουνήσει, Θα βγει ο αρχηγό του Θοδωράκη. Γερμανό τσολιαλάκι είναι αυτό, ρε. Οπότε λοιπόν ο μεγάλο εχθρό του ΣΥΡΙΖΑ που θα του δάγκαγε το. Το. Το. Το. Το. Το. Το. Το. Το. Το. Το. Το. Το του Μεγαλουργολάβου που με Μεζδίτ παρακαλώ στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας διαχείριση απορριμμάτων κυρία μου και κυριέ μου <Κι> έχουν λαλίσει τον κόσμο με το ΦΠΑ λοιπόν και ξέρεις ό,τι παίζει τώρα να πούμε είναι και μόδα στη τηλεόραση Μα, το πιστεύει ο κόσμος καφέ πήγε λοιπόν ο Μιταράκης να κάνει το παιδί του λαού λέ, και έλεγε στοιχείο. Λοιπόν, και του έλεγε δεν θα ψηφίσει το ΦΠΑ και τέτοια και το πήραν το μικρόφωνο και του είπαν να έχει το διάλογο κοπρόσκυλο. Δεξί και αριστερή κάνετε τον κόσμο να πλακώνετε μεταξύ του. <laughs> Καλά, ρε, δε Είπατε κοπρόσκυλο τον κοπρό... ε, το κύριο Μηταράκη. Α, είστε εντελώ εσεί να πούμε, μεγάλε. Είστε εντελώς... Είπατε κοπρόσκυλο τον κύριο Μηταράκη. Αλλά εσείς δεν παίζεστε με τίποτα, ρε παιδί μου να πούμε. Δηλαδή είστε για bit, δηλαδή να πούμε. Μπιτ για bit. Και. τι έχουμε τι έχουμε Παρακαλώ. Ναι, για ποιο Δεν είναι μόνο εδώ. Ήρε φίλε να πω με τώρα, πιο, Ο Καρυπίδης Είναι στη, στη, στη, στη περιφερειάρχηση εκεί στη Δυτική Μακεδονία Παλαιός ναι, Παλαιός ακροδεξιός Τον οποίο στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ Τι ψάχνεις να βρεις ρε, <laughs> Τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Είναι ένα χωνευτήρι λαό <laughs> ε, ε, ε, Ανθρώπων τους παίρνει και τους κάνει όλους αριστερούς και όλοι αυτοί να πούμε εμβαπισμένοι στην κολυμβίθρα βγαίνουν από την κολυμβίθρα αριστεροί ούλοι για την κοινωνική δικαιοσύνη και τέτοια τώρα κοιτάσκε και, και τα ψηλά που δίνει και μια δουλίτσα εκεί στον Μπόμπολα και σε παρακαλώ πολύ. Άκου τώρα οι χιότε είπαν το μηταράκι κοπρόσκυλο, πώ τον είπαν ναι, ναι, ναι, ναι, όλα στο κιόλας, κοπρόσκυλο. Είπατε στον κύριο Μηταράκι, Αυτός είναι Θεός ρε. Ένας είναι ο Θεός Και μετά ο Μηταράκη Λοιπόν θα θυμόσαστε Τον τόρο που είχε γίνει με τον Καρατζαφέρη Και θα το δικάσουνε Που είχε ξεχάσει να δηλώσει γύρω στα 7 εκατομμύρια εκεί από τις offshore εταιρείε Του βρήκανε Λοιπόν και θα τον πηγαίνανε μέσα Για κακούργημα και θα το δικάζανε Θα θυμόσαστε όλα αυτά Παρακαλώ Καλώς είναι. Να ορμήσουμε με τον Πανουράμπο τους Βατσινέγγερ Αυτή είναι πρώτη φορά Πανουράμπο <laughs> <laughs> Μπάρεσες Έλα γεια Ναι yeah. Ωραία, τον τηλεκροατή! Αναφώνησε ο τηλεκροατή. Αυτή λέει είναι η πρώτη φορά αριστερά. Γαμώ το Πασόκ μου μέσα. Μεγάλε, θα... Θα... τι θα δει τώρα, σου λέει: Το Πασόκ θα φαντάζει αγκελάκι μπροστά του. Περίμενε. Διότι είναι οι ίδιοι, είναι αλλά με άλλη. Αλλά μη σκιάδεσαι, θα βάλουμε τον Πανουράμπο μπροστά του. Σβαρτζινέγκυρ. Βγει ο πάνω σου ράμπο μπροστά. Εμεί ωραία, και σα έφαγα. Εντάξει, πήγε στο κούγκιο. Τα Μεταμάθατε, πήγε απάνω ο πάνω. Στο Σούλι Και ντύθηκε ο καλόγυρος Σαμουήλ Του δόκανε εκεί και του πήγε να μπει στην τρύπα Δεν χωράζει ρε Που πας την τρύπα να πούμε αν τη βάλω τη φωτιά απόξω λέει ο Πάνος Ο Πάνος Ο, ο Σβαρζινέγγερ Ο Ράμπος Που ρε Μεγάλε, τώρα σου λέω να... <Και> Δεν είδαμε τίποτε ακόμη το Εάν υφιστάμεθα Ως άνθρωποι μιλάω γιατί ποτέ δεν ξέρεις Λοιπόν το χοντρό γέλιο όσο γίνεται θα πέσει με την επόμενη διακυβέρνηση όπου εκεί θα δεις μεγάλες συμμαχίες εκεί θα δεις αγωνιστές, αγκαλιά μέχρι σήμερα ήταν ορκισμένοι εχθροί και βρίζονταν μεταξύ τους Άρα θα δεις και τι δεν θα δεις Θυμάσαι λοιπόν μεγάλε του κακούργημα του Καρατζαφέρη που θα το στέλναν φυλακή που είχε offshore που είχε ξεχάσει να δηλώσει 5-6 εκατομμύρια... Τα θυμάσαι αυτά Τα θυμάσαι αυτά που θα τον κλείνανε φυλακή Ε λοιπόν όλα αυτά τα μετατρέψανε Τα κακουργήματα σε απλό πλημέλημα Έλα μωρ τι έκανε τώρα ο πολιτικός ο, α... και ο αρχηγός κόμματος και πατριώτης Και συγκυβερνήτης κάποια εποχή Που καθόριζε την τύχη σου Είχε κάτι offshore το Έλα μόρετα, να πούμε και εσύ να. Έλα μωρεν τι κάνει έτσι μωρεν μεγάλε να. Τι γιατί ακριβώς ορλίεσαι Γιατί ακριβώς ορλίεσαι Γιατί ακριβώς ορλίεσαι δεν καταλαβαίνω ναι. Πλημέλημα Μάλιασε γλώσσα Μάλιασε γι' αυτό σου λέω ναι. Τι ορίασε ρε μεγάλη να λέω ναι. Πλημέλημα Ο φούρναρης όμως Εγώ θα επιμένω στο φούρναρη τον οποίο το συλάβαν γιατί έφαγε μια κλίση το 1998 και ο άνθρωπος δεν πήγαινε να την πληρώσει και το 2014-2015 έγινε 1500 ευρώ. Το συνέλαβαν μεγάλε. Το συνέλαβαν μεγάλε. Πάντως γεγονός είναι ότι πραγματικά η Δημοκρατία χθες έδειξε για μία ακόμη φορά το πρόσωπό τη Το είδα εγώ το πρόσωπο, το είδα το, το ίδιο το πρόσωπο της Δημοκρατίας. Το είδα την ώρα που μίλαγε ο Τσακνής, ο Ταγματάρχης, ο, ο, ο Ι Τσίπρας, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Το είδα, Μα μόλις βγήκαν οι δημοσιογράφες του της ΕΡΤ με κλάματα συγκεκίνημένες και μ' λέγανε... Κινσιερτ, Δεν μου να σας κάνω μια ερώτηση. Εγώ φαντάζομαι τώρα ότι εκεί μέσα θα γίνει σφαγή τώρα μέσα. Διότι αυτοί οι οποίοι είχαν προσληφθεί στην ΕΡΤ θα είναι τα κακά πρόβατα, τα μαύρα πρόβατα τώρα εκεί. Κάτι άχρηστη. Αν να σας ρωτήσω κάτι, ρε. Θα ανοίξουν και όλοι αυτοί οι σταθμοί που είχε ανοίξει ο Σιμίτης και διόριζε εκεί κάτι άχρηστου Που τσαμπούναγαν όλοι μένα αθλητικά. Και θα ανοίξουν και αυτοί οι σταθμοί. Ανάλογα το μέσο. Ανάλογα το μέσο. Μας. Να ανοίξουν. Να ανοίξουν, ρε. Πήρε καλό. Όχι. Α σου πω τώρα, σου πω τώρα ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τα δικά μας παιδιά Με τα δικά μας παιδιά Εδώ και πολλά χρόνια δεν τσακώνονται Θα σου πω τι μου για ένας ε, Τύπος Ο οποίος ήταν πασοκομούρης Τώρα σου μιλάω για πασοκομούρη Τώρα ας Δεν ξέρει τίποτα από πασοκομούρες. Άγριος πασοκομούρης Δηλαδή αυτός για να καταλάβει μεγάλε για αφήσει Μέχρι και στα βυζιά της μιμής άγριος Πασοκομούρης την εποχή εκείνη λοιπόν το Πασόκ την εποχή εκείνη το άγριο Πασοκομούρη τον διόρισε στην ΕΡΤ στις πρώτες ε, εποχές Α τους παιδίξουμε να τους φάμε, να τους χ, σκίσουμε και ορμήξαν να να φάνε και να σκίσουν τους προηγούμενους που είχαν ταμπέλα δεξιοφασίστο χουντικού ξεκινώντας από την ΙΕΝΕΔ και τον πιάνει λοιπόν ένα συνδικάλα στη ΣΕΡΤ και του λέει του Φρέσκου μην κάνεις έτσι ρε του λέει για τον ίδιο σκοπό παλεύουμε όλοι μία θα είστε εσείς μία θα είμαστε εμείς και πήγα μου λέει ο Πασοκο, άγριος άγριος Πασόκος σου λέω τώρα και πήγα μου λέει σπίτι μου και το σκεφτόμουν μια εβδομάδα και γύρισα μου λέει και είμαστε 30 χρόνια στην ΕΡΤ παρέα και τρώμε και πίνουμε και παράδε δίνουμε Κατάλαβες μεγάλε Γι' αυτό δεν έχουνε. Λοιπόν, το ξέρουν πολύ καλά το παραμύθι Τα δικά μας παιδιά με τα δικά μας παιδιά Ορίστε. Ναι. ναι μωρέ, θα ακούσεις τώρα δεν Κατάλαβες, θα ακούσεις τώρα στο ράδιο ε, Τώρα θα ακούσουμε Τώρα θα ακούσουμε τον Πλιατσικά και θα ακούσουμε και πως την λένε και την άλλη εκείνη, Έχει πάθει όλη η Ελλάδα ζουγανελίαση Και θα ακούσουμε και, και την Λεονόρα Τζουγανέλη Να μας τραγουδάει Κωσέβος την Εθνική οδό, οδό Με το Κοπινιζό ο, ο, ο, ναι. <laughs> <laughs> ναι ρε Κάτι χαμένος ρε Ναι ρε Ναι ναι ναι Ακριβώς γι' αυτό Και ξέρεις και τι λεφτά παίρνουν Δεν μπορείς να φανταστεί. Ε μπράβο Έλα, γεια, γεια, γεια χαίρεστε. χαίρεστη Γιατί άλλο νομίζεις έγινε η Αρθ mm. Και να, θα βγαίνει τώρα η Παναγιώτα Θα μας κάνει ανάλυση Αν ε, φεύγουν σάλια Την ώρα που τραγουδάει ο Πλιάτσικας mm. Το αγάπη μας ε, Έλα να σου βάρεσουν τα κολομεράκια mm. Έλα Άσε μας, ρε, μας και εσύ και εργαζόμενοι να πούμε mm. Με φάς καμία με τον Πλιάτσικας mm. Ρε, πάρατα τα και mm. Έλα, γεια, mm. yeah, έλα Τίποτα καμία δουλειά Πασοκομούρης από 10 χρονών Από 17 χρονών Έλα Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Άσε με δεν θέλω να μου πεις τίποτα Δεν θέλω να μου πει τίποτα ρε. ρε δεν θέλω να μου πει τίποτα Άσε με τώρα σου λέω να πω να πιάσω Έρα δύο να ακούσω την Παναγιώτα Με τη Λενέο και την άλλη πώ τη λένε και την κόρη του Γερμανού Να μου λένε αν ο Πλιάτσικας το γράψε το τραγούδι μέσα από το προτσές της ψυχής του που τον ακούμπησε η γκόμενα που κάπνιζε με τον απόδειπαν οστάλο στο παγκάκι εόλου και ευρυπή δουγωνία. Τρεις ώρα το βράδυ και παίρναγε ο Πακιστανός και σε καρδιά της που τον είδε να σκύβει μπροστά της και να σηκώνει τη γόπα. Τι είπα ο άνθρωπας. Αυτό είναι τραγούδι ρε από μόνο Αυτό είναι τραγούδι από μόνο του. Και γιατί άλλο έγιναν όλοι αυτοί οι σταθμοί? Για να διοριστούν κάτι ηλίθια ε, που το παίζουν αθλητικογράφοι, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να κλωτσίσουν μπάλα ποτέ στη ζωή του. Κλώτσαγαν το ποδάρι του. Πήγαιναν να κλωτσίσουν την μπάλα με το δεξί και κλώτσαγαν το αριστερό ποδάρι, και τώρα έχουν γίνει μεγάλοι αναλυτέ. Έχουν γίνει αναλυτέ. Σου κάνουν ανάλυση του ποδοσφαίρου και τεχνική. ρεμ Ρεμσκαρο... σκαρομούσκαρο. Εφόσον κάνει τέτοια ανάλυση, τράβα να γίνει μορίνιο. Και δεν πας να γίνεις Μουρίνιο <Τι> Τράβο να γίνεις ε, να, να πάρεις μια ομάδα Και τους ακούς ώρες ατελείωτες Βαριέται το είναι σου μεγάλε Γράφουν και εκτό έδρα να πούμε <Τι> Και με τα γερμανικά λεφτά <Τι> Πλερώνονται <τη> οι γερμανοτσολιάδες Παρακαλώ <Τι> εσύ, εσύ, εσύ, εσύ. Ο Μουρίνιο είναι δημόσιος υπάλληλος Έλα, <Τι> ε, γεια, γεια Εμείς δεν θα κάνουμε Μουρίνιο ρε Θα κάνουμε Μουσκαρίνιο έχουμε τους μουσκαρίνι ωραία α, παρατήστε μας <laughs> Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Όπως σου είπα σήμερα Είναι η τελευταία από αέρος αέρος εκπομπή Μου ζήτησε Ένας ε, Μια παραγγελιά ένας φίλος Μιας και είναι από αέρος Θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι παραγγελιά του φίλου Μη φύγετε σας θέλω μετά να σας πω κάτι Μετά το τραγούδι renas morre perdida cayena perdida Σαμαρίνα, μορεφέρια καημένα, κατά τη Σαμαρίνα κι ασύ Να μην πείτε, μωρέ παιδιά καημένα Τραγούδια να μην πείτε, κι ας είστε λερωμένα Κι αν σας η μάνα μου Ζάσο, Ήσυ, Μορέι, Μάρα. Και ντο, Ιά, η Μορέι, μου, Καϊμέρα. Και ντο, Ιά, Δερθή, Μορέι, κι Γε μου πως σκτοτό ωσύμε σκότομένος Μορέπαέλδια καμένα ωσείμε σκτοτομέος και σίστεδερωμέα τη λέγαμε, ότι αυτή ήταν η επιθυμία του φίλου, μια σκήνη τελευταία μας εκπομπή από αέρος-αέρος. Ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το email μου, εσείς που το ξέρετε το ξέρετε, είναι γνωστό. Η φόρμα επικοινωνίας υπάρχει στον τοίχο, θα μας βρείτε από το όσοι μπαίνετε στον τοίχο εκεί δεξιά υπάρχει ένα φωτάκι που αναβοσβήνει και θα μας στέλνετε τα μηνυματά σας όπως πάντα, 10 η ώρα τη Δευτέρα, όποιος θέλει συντονίζεται. Στο Radio Wall να ακούσετε την εκπομπή Πριν κλείσουμε όμως Εγώ θα ήθελα να σας χαρίσω Σε εσα τουλάχιστον το από αέρος αέρος Κάτι Ακούστε το και επιστρέφοντας Από, από, από αυτό θα σας χαιρετήσουμε Οι τέλους είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί Έκλεγα γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα Στο σχολείο μου κρυψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε σόπα. σώπα Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην τίποτα και σόπα Κόψ τη φωνή σου μη μιλά, σώπαινε και αυτό βάστηξε μέχρι τα είκοσι μου χρόνια. Ο λόγο του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου λέγαν, Θα βρει τον πελάσου τσι μου, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, Μηχώνει στη μύτη σου παντού, κάνε πω δεν καταλαβαίνει και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρα μου ήταν τίμιο και εργατικό και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του λέγε Σώπα.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 Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη, αλλά Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μα δώσαν και παράσιμα Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου, κι αν νιώθει την ανάγκη να μιλήσει, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντι να σοπάσει, κόψ την εσύριζα πέταχτη στα σκυλιά, το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά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 Και κάθε στιγμή το λαρίνκι μου Θα γεμίζω με ένα φθόγκο Με ένα ψίθυρο Με ένα τραύλισμα Με μια κραυγή που θα μου λέει Μίλα Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο ε, Το μόνο που έχουμε να σας πούμε Είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ και, και για την τιμή Και για την ακρόαση Γεια σας και χαρά σας Ράτιο 101,5 FM Stereo.